Τη πάσα νελπίδα μου, εις έναν αντίθεμη μήτερ του Θεού, φυλάξω από την σκέψη Σου. Και έτσι καταλήγουμε αυτή την πέμπτη εβδομάδα των Ιστιών Στο τέλος, κοντά και λίγο πριν τη αρχής της μεγάλης εβδομάδας, Μεγάλης εβδομάδας, όχι γιατί είναι μεγάλες ημέρες αλλά γιατί με μεγαλειώδη τρόπο τεχνουργεί ο κτίστης την δική μας σωτηρία. Και ερχόμαστε να δούμε αυτή τη μεγάλη εβδομάδα στη στιγμή που είμαστε τώρα αλλά με έναν τρόπο καμιά φορά βλέπετε, έρχεται και μας διαστρέφει. Αντί, μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία θα ακολουθήσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, μέχρι και την Σταύρωση του Κυρίου και την Ανάσταση, να αντιληφθούμε το μέγεθος της αγάπης του Χριστού, αντί μέσα από αυτούς τους σύμεινους που διαβάσαμε και που ακούσαμε σήμερα από την Παναγία μας να αντιληφθούμε ότι ο Κύριος όλων αποφασίζει να γίνει ένα με τα δημιουργήματά του ώστε να ανεβάσει τη δημιουργήματά του στον θρόμο που κάθεται ο ίδιος αντί να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά έχουν μία λέξη από κάτω, που είναι γραμμένη με κεφαλαία και λέγεται αγάπη, ερχόμαστε και εστιαζόμαστε στις δυσκολίες εκείνης της μέρας, στους ανθρώπους που πρόβασαν τον Χριστό, στην μαυρίλα εκείνης της εποχής, στο φοβερό και τρομερό γεγονός, Τη σταυρώσεως όσα μένουμε εκεί και δεν πάμε ένα βήμα παραπέρα ακόμα και ο τρόπος με τον οποίον εμείς ερχόμαστε να προσεγγίσουμε τον Θεό είναι ένας τρόπος ενοχικός ήρθατε σήμερα και όλοι εδώ παρόντες για να μηνύσετε την Παναγία και θα μου πείτε Μα δεν ίσκεψα Πάτερ, δεν είμαι σαν την Παναγία, δεν είμαι σαν τους Αγίους, δεν τα καταφέρνω όπω. αυτοί. Ακόμα και εδώ τελειοπανία, ακόμα και εδώ να πρέπει να φανούμε τέλειοι απέναντι στο Θεό. Ξεκινήστε τώρα, σήμερα, δεν νιστέψατε μέχρι τώρα, στέψτε από σήμερα, από αύριο. Δεν εξομολογηθείτε τα διάχρι τώρα στη ζωή σας, ελάτε να εξομολογηθείτε. Ελάτε να προσεκίσετε το Άγιο ποτήριο με αγάπη. Πα, δεν τα καταφερνώ όπως θέλει η Εκκλησία, μη σώση, τα καταφέρει. Ο Θεός δεν ήρθε με έναν κανόνα και με ένα δάχτυλο να μας κουνάει τα χέρια. Δεν ήρθε στη γωνία για να μας βάλει και να μας πει εσείς στην Κόναση και εσείς τον παράδεισο. Ό,τι βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία είναι γεγονός αγάπης, γιατί είσαστε εδώ. Γι' αυτό το τεράστιο γεγονός της αγάπης. Γιατί θέλετε να σας αποδεχθεί ο Θεός και επιθυμείτε την αγάπη Για αυτό που είστε. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να κρυθούμε και να κρίνουμε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να κρίνω ήρθα να διακονίσω. Όταν κρίνουμε τον αδελφό μας, καταλαβαίνετε ότι κρίνουμε εκείνη τη στιγμή τη φωτογραφία μια στιγμή. Αυτό κρίνουμε όταν βλέπουμε μια κακή πράξη. Μια φωτογραφία του ανθρώπου που κάνει ένα σφάλμα και όπως εσείς δεν θέλετε να σας βλέπουν σαν φωτογραφίες στιγμών αλλά σαν ένα σύνολο ανθρώπου που ναι, δεν τα κάνει όλα σωστά Έτσι και πρέπει να βλέπουμε τους άλλους Αυτή είναι η αγάπη, αυτός είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε Δεν είναι ο Θεός του κανόνα και προς Θεού. δεν προσπαθώ να πω ότι δεν οφείλουμε και δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που μας λέει ο Θεός, σαφώς. Αλλά είμαστε σε μια διαδικασία προσπάθειας. Με τα λάθη μας, με τις πτώσεις μας. Αλλά αυτό θέλει ο διάβολος, να μένουμε πεσμένοι. Να μην τολμάμε να σηκωθούμε. Έρχεται κάποιος και λέει «Μα δεν τολμάω να κοιτάξω την Παναγία στα μάτια» Και ποιος τολμάει να τη κοιτάξει Την εικόνα της κοιτάζουμε και κατεβάζουμε τα μάτια μας Αλλά δεν κατεβάζουμε τα μάτια μας Γιατί φοβόμαστε Όταν θα έρθει ο Κύριος τη Δευτέρα παρουσία του Λένε ότι δεν θα υπάρχει γόνατο το οποίο θα παραμείνει όρθιο Αλλά όλοι θα γονατίσουμε γιατί θα γονατίσουμε από τον φόβο μας. Όχι. Γιατί θα λιώσουμε από την αγάπη του. Γιατί θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο τον αντιλαμβανόμασταν μέχρι στιγμή ήταν ένας τρόπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αγάπη. Δεν είμαι ο Θεός μπαπούλας. Πατέρα είμαι. Τα ίδια σας τα παιδιά όταν έρχονται έστω και την τελευταία στιγμή και σας ζητάνε να σας συγχωρέσουν, να το συγχωρέσετε. Εσείς που είστε άνθρωποι, μανάδες και παπεράδες δεν το κάνετε. και αν το κάνετε εσείς που είσαστε άνθρωποι, ο Θεός δηλαδή πόσο μάλλον παραπάνω πρέπει να το κάνει. Όχι πρέπει, το κάνει Γι' αυτό πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη εβδομάδα. Δεν ξεκινήσατε μέχρι τώρα. Ξεκινήστε σήμερα. Προσπαθήστε να αλλάξετε από σήμερα. Βάλτε ένα πετραδάκι. Ελάτε να εξομολογηθείτε. Ελάτε να λάβετε συγχώρεση. Ελάτε να βγάλετε μέσα σας όλα αυτά που έχετε και σας βασανίζουνε. Τους ανθρώπους που πληγώσατε, Τις φορές που δεν ζητήσατε συγγνώμη τους ανθρώπους που οδηγήσατε, ξεκινήστε από απλά πράγματα, πάρτε ένα τηλέφωνο τη μάνα σας, τον πατέρα σας, πείτε τους «Σ' αγαπάω, την ευχή σου, συγγνώμη». Πηγαίντε στο γιο σας ή στην κόρη σας που τους μαλώσατε και πείτε τους «Το μάλωμα, είναι η αγάπη μου για σένα». Γιατί είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που θέλεις να γίνε, θέλω να γίνεις καλύτερος ή καλύτερη από εμένα. Δεν είναι κακό να λέμε στον άλλον ότι τον αγαπάμε. Δεν είναι κακό να ανοίγουμε τα χέρια μας και να αγκαλιάζουμε τον άλλον. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και ανέβηκε στο Χριστό και άνοιξε τα χέρια Του. Για να μας αγκαλιάσει όλους. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Μα Πάτερ δεν τα καταφέρνω μη να τα καταφέρει γιατί ποιος τα καταφέρει; Ποιος είναι τέλειος μπροστά στο Θεό. Ποιος θα σωθεί επειδή μίσκεψε μόνο. Ποιος θα σωθεί επειδή ακολούθησε όλους τους κανόνες. Θα σωθεί αυτός που είπε ήμαρτον. Η λάστη τον Όχι ως κανόνα, αλλά ως συνειδητοποίηση Του πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού Δόξα Χρις Θεός, Δόξα Χρις Θεός Χριστός όλοι φιλόσιοι, Δόξα Χριστός Πρεσκύρις Παναγράμπης, Παναγού, Μαγέζης, Μικρός Βιλάμε τον του Σας και εσύς που κυρίως το πρωτόκολλο του Σκυβάλου, κυρίως και τα εξωτερικά όλο το μήνυμα του κατασκευασμού και το μαρτύρο του το του η λαϊκή των που και Ελεήθη της Ζωσημάρας, ως Αγαθός και Φιλάντοπος και Ελεήμων Θεός, ευξόμεθεν περρήνης του κόσμου. Κύριε Υπέρ των ευσεβών και ουθοδόξων χριστιανό, Υπέρ του Αρχιεπισκόπιμου, μόνο αθυναγώγου και πάσα πιστονών αδελφότητων. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτό. και ενισχύσεως του στρατού. των η <ΚΙΔΕΛΕΣ> των διακονούντων και διακυνιστά, <ΚΙΔΕΛΕΛΕΛ> υπέρο μισούτων των αγαποτονοι και πέπνων τη δουλειά των μήτσα να ξαφή έφτιαξα ή υπέρ αυτό. <ΚΙΔΕΛ> Συμφωνή <Υπέρναρήσεως> σου των εκπαλότων, για το να εφαρεισει πλεόντων. <ΚΙΔΕΛ> πλεόδου. των πέφτον αναστανία κατοικημένων. Έφερε <ΚΙΔΕΛ> και του της γης και του προαναπαυσαμένων πατέρων και των ο κύριε Έλληνα,